Τρελός, παιδί, ηλίθιος, αδελφή, γυναίκα, <εδελφή> πρέσσάκια, <πρέσια, στινλίτρα> ζητυάν, σκηλία <σύλλια> δέσκοτ. Τελευταίος μεν τελευταίο, από το πιο κάτω και από τους κάτω. Το Μπαρία τον ακούτε στον αέρα του Radio Reboot κάθε Σάββατο στι 4. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε, τι κάνετε. Είστε συντονισμένοι στο καταπληκτικό ραδιόφωνο, στο καλό ραδιόφωνο υπερδιαγαλαξιακά, στο Radio Reboot και ακούτε την εκπομπή Παρίας, ε, σήμερα με μία ώρα και ένα καθυστέρηση, Είπαμε να κάνουμε την έκπληξη και από εκεί που δεν νομίζετε και από εκεί μάλλον που νομίζατε θα γίνει εκπομπή, ξεκινάμε. Λοιπόν, αδέλφια αλήθες πουλιά. Σήμερα έχουμε μουσικάρες, έχουμε σχολιασμό ειδήσεων e με τον ιδιαίτερο τρόπο ενός ε, Παρία, υπό το βλέμμα Παρία. Ε, δεν θα απολογηθούμε για τις τελευταίες ε, ε, απουσίες του τελευταίου μηνός. Ήτυθήκαμε ε, από τον ε, Φεβρουάριο. Ήτυθήκαμε και εντάξει, μάλλον κάποια ζητήματα έτσι και υγείας ε, μας απομάκρυναν για λίγο γύρω από τα μικρόφωνα αλλά είμαστε πάλι εδώ, όλο ζωντανα, σπαρταριστά σήμερα 2 Μάρτη του Σωτηρίου 2024 ο Παρίας έχει έρθει για να σας ε, παίξει μουσικές και όπως είπαμε πριν να σχολιάσουμε για κάποιες ειδήσει με το δικό μας έτσι πάντα ιδιαίτερο τρόπο πάμε να ακούσουμε το πρώτο έτσι, κομμάτι σήμερα θα κινηθούμε, θα παίξουμε και hip hop έτσι ε, χαιρετίζοντας και τι εκπομπέ της υπόλοιπης του ιεροδιοριβούτ που ασπάζονται και αυτές τις μουσικές να πάμε να ξεκινήσουμε έτσι πάρα πολύ ωραία χαλάρα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με σχολιασμό και μάλλον ωραία. Λοιπόν, παρία πάντα στο Radio Reboot, όλο ζωντανα. Μπορείτε να μας στείλνετε τα μηνύματά σας στο chat το οποίο υπάρχει όπως προναφέραμε στο, ε, στο site του σταθμού. Αυτά. Πάμε λίγο να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε... Μαύρο σου κάνει μαύρη μουσική με ένα γιν και ένα γιάν και τι γιο του μπατους και του ρατσιστέ θα του βρίζω σαν πιλιπινές που πάνε ένα Όταν θα αρχίσουν παιδιά σε πνίγουν στα ίδια τα διώχνουν σαν τι να δει Μια διβολή απ' το λαό απλή και απ' το δαμητή θα το ακούει Hey yo, είμαι εδώ ακριβώ που ξεκίνησα μέσα στην κουλασσί Ακούς μπρο, σας την έχουν στημένη, το δείχνουνε live στη τηλεόραση Παρά τα τηλέφωνα άλλη μέρα τα με τρελάνουν Έχει μπλοκο Ας αυτά μη μασάζ βάλε μπρος και πάμε να το κάνουμε Είω hey, Είμαι εδώ ακριβώ που ξεκίνησα μέσα στην κολασσία Μα κουμπρο Σας την έχουν στημένη το δείχνουνε live στη τηλεόραση Παρά τα τηλέφωνα, άλλη μέρα τα με τρελάνουνε. Yeah. Κοίτα, μπλοκ. τα ταυτά, μη μα ασβάλλε μπρο και πάμε να το κάνουμε. <Τι> Δεν Δένουμε την πρώτη ευκαιρία, λένε σύσταση για συμμορία. <Τι> πριν να μπουν όλοι οι φλωροί στο κόλπο, πριν να πάρουν το αντρίκο η μπατσιμόπλο. Τι, <Τι ωραίε εκείνε οι εποχέ, μπίτι και μετά γαφέ. <Τι> Καταλήξαμε ψυχαία τρίο. <Τι> Από μικρό ήμουν τρελόκομείο. <Τι> Ακατάπαυστα ερχόνται ρήμε, λένε το κρατάν, αληθινό εκεί φίνε. Τι με νοιάζει έχει κόσμο στον πυρήνα ή χαλάνια μέσα στου πυρήνε. Με την Γαλατσίου, μέσα Ιουλίου, νιώθω σαν τον Τζίου Ιδρωμένη την Κασα, μαθητευόμενοι γιατροί, την ώρα χειρουργείου yeah. Ετοιμάζω το ερχομένο, παιδί φαινομένο, νιώθω με τζινιου. Βγήκαμε από τον υπόνομο, έχει να κάνεις μαλίτες και κύριου Έλεγα, yeah. yeah. δεν μπορώ τώρα πλέον να πω ρόλες και κάνουμε θαύματα ο Μέλο ο ο Κεβιν τα σπάει, ομάδα γάματα ναι, Λέω τα νέα μου όλα βυάστικα. πρέπει να τρέξω για τα διαδικαστικά Γιατί ποτέ δε μου φτάσαν τα βασικά, σαλούτ και σεβαστό γιναν όλοι οι ξαφνικά και ότι τους πουν σαν σαν μυρικά στικάς Μιλήσουμε όμως λίγο πιο ουσιαστικά, μετά το φύτ αυτό τεραστικά Είναι <συλλήσεις> και μη <μητάφη. συλλήσεις> <μήτω> και από με το κιζίνη, γυτονιά, <συλλήσεις> <systems. Gleeping. συλλήσεις> I'm a little bit of of a Άλλαξω απερεχόμενο, έλα σε συναυλή έχω χορό και σοκ Είμαι καλύτερο όλων των εποχών, δεν είμαι απλά κατσίκι να χορωπηδώ Λένω ότι οι είναι όλοι οι περίοτες Ακατοίκους της περιοχής που είχε θαμόνες για κόντρες Που γνωρίζουν αν ήσουν εδώ μικρός, που έθροι σε βρίζανε τζιψαροπ Και μετά στυπτυπλίσουν τη μάνα σου βρίζουν, μετά σου ψυρίζουν το κίνητο Και η ψέληση είναι περίοχη και εδώ, άλλο μέν Ρ hey είμαι εδώ ακριβώς που ξεκίνησα μέσα στην μπρο, σας την έχουν στημένοι, το δείχνει live στη τηλεόραση Προ του ή παρατά τηλεφωνά, τα τηλέπονα, άλλη μέρα, θα με τρελάνουν Πέσει πλοκο να σας μάσαζ βάλε μπρος και πάμε να το κάνουμε hey yo, είμαι εδώ ακριβώς μου μέσα στην την έχουν στημένοι, το στη Προτού, τα τηλέπονα, άλλη μέρα, θα με Αφτάνη <Σταλή> μα, σα βαλε μπρο και πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, ε, να σχολιάσουμε. Ότι πρώτο θέμα είναι το ότι έχει κλείσει ένα χρόνο από το. Από την τραγική ουσιαστικά δολοφονία των ανθρώπων που επέβαιναν σε αυτό το καταραμένο τρένο, έτσι σε ένα κράτος που αν δεν μπορεί να βγάλει λεφτά, αν δεν είναι business για κάποιο μεγάλο επιχειρηματία ή κάποιον έτσι, κεφαλαιούχο, τα υπόλοιπα δεν λειτουργούνε. Ε, πέρα των βλέπουμε και τις, τα αποτελέσματα των ε, ιδιωτικοποιήσεων όπως των τρένων που πουλήθηκαν τσάμπα τα ίδια βλέπουμε και για την παιδεία οι φοιτητέ ακόμα είναι κάθε πέμπτη στους δρόμους πλέον δεν ε, πουλάει το, ε, αυτή η είδηση άρα δεν παίζει στα mainstream media εδώ από αυτό το βήμα πάντα θα κάνουμε τον κόσμο να ψάχνετε λίγο περισσότερο στις ειδήσει που διαβάζει Τώρα έτσι, στα media έπαιζε ο Παλαιοχριστιανό και διάφορα άλλα εγκλήματα φο... ε, πάθου, λέγονται, όχι γυναικοκτονίε, ε, έτσι όπω τα λέμε εμεί. Να πούμε για τη δολοφονία στο τρένο, όπω γράφει ένας φίλος, φίλο, λέει το γεγονό ότι έσκασαν πάκιουτ χωρί διαγωνισμό ζεστά 650 χιλιάρικα για να μπαζωθεί ο τόπο του εγκλήματος, ενώ τέσσερα χρόνια δεν έβρισκαν 250 για την επαναλειτουργία τη καμμένη τηλεδιοίκηση, είναι ότι χρειάζεται να. Να ξέρεις, για τους άριστους κυβερνώντες της Βαλκανικής Κολομβίας. Σχολιάζουν εδώ οι χούλιγκαν του Twitter έτσι που ξέρε, ξέρετε είναι κάπως μια αποσυμπίεση να κράζεις στο Twitter ή γενικότερα στα social είναι μια βαλβίδα αποσυμπίεση. Ε, πάντα σε αυτό το βήμα θα λέμε ότι σκοπός πάντα είναι να συλλογικοποιούμε τις αρνήσεις μας και να είμαστε απέναντι σε όλα αυτά τα μορφώματα και τα τέρατα που δημιουργεί το κράτος και το κεφάλαιο που πάνε χέρι, -χέρι. Δεν θα πούμε πολλά για αυτή την δολοφονία, θα πούμε ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο που έκανε τα βασικά να βγει στο δρόμο σε πολλές πόλεις του ελλαδικού χώρου και να διαδηλώσει ώστε να μην ξεχαστεί γιατί μιλάμε για ένα αποτρόπαιο έγκλημα το οποίο κρύφτηκε, θαύτηκε και το οποίο ουσιαστικά δεν έχει αναλάβει κανένας μα κανένας την ευθύνη. Ε, αυτά. Βέβαια να πούμε και το υπεύθυνο της κυβέρνησης εκεί ένας, με βαρύ όνομα. Ξαναβγήκε στα ΣΕΡΑΣ, στις ΣΕΡΑΣ δηλαδή ε, περίπατο μετά τι εκλογέ, αλλά ας ε, βάζουμε και λίγο στο μυαλό μας εκλογέ ότι υπήρχε ένα τεράστιο ποσοστό αποχής και γενικότερα ε, θα κάνουμε και ένα debate κάποια στιγμή ποιος νομίζει ή να μας πει να μας αναλύσει τη σκέψη του ότι από τα, κομ, από τα υπάρχοντα κόμματα έτσι, εάν κάποιο από αυτά εκφράζει το συμφέρον του σαν εργαζόμενο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα αρχικά είχαμε να πούμε για το έγκλημα στα τέμπη. Ε, όπως έχουν πει διάφορα εύστο πανιά ότι γιατί δεν αφήνετε την ασυλία τη βουλευτική αφού τα έχετε κάνει όλα έτσι όπως πρέπει. Δείγματα είναι το ότι σβήστηκαν τα όνοματα που γράφτηκαν με κόκκινη μπογιά στο σύνταγμα μέσα σε ένα βράδυ και ξεκίνησε κλασικά το γαϊτανάκι ποιος έδωσε την εντολή και όλα αυτά. Ε, όλα αυτά Α συλλογικοποιήσουμε έτσι τις αρνήσεις μας και όχι άλλα δάκρυα πια ε, η δράση τα δάκρυα μην το ξεχνάτε και ας δώσουμε και λίγο τρόπο στην οργή μας εντάξει mm -hmm. πάμε να ακούσουμε ένα κομματάκι από φερντελάνς που λέγεται φυλακή βέβαια εδώ να σημείω στο προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε που ήταν ε, ε, ο εθισμός μαζί με τον νέο του Μουριά και είπανε διάφορα ωραία ε, ο σχολιασμό στον έργο του Μωριά που λέει εγώ μένω στην Κυψέλη, μένω εδώ, δεν είμαι από εδώ. Ε, Ήταν μια βολή που δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδε. Για το Gentrification αυτή τη πόλης ο εξευγενισμός Και να πούμε για τα ωραία πράγματα που γίνονται σε αυτέ τι γειτονιέ, ότι κάποιο ε, μεγαλολαστό που γεννήθηκε στην Κυψέλη και λέει εγώ είμαι κυψελιό και αυτά όχι. Δεν είσαι αδελφέ. Είναι αυτοί που μένουν εκεί τώρα, στην κόλε, όπω λέγκε μου. Εντάξει, αυτοί που μένουν. Αυτοί πρέπει να ασχοληθούν για τις γειτονιές τους και άποψη δεν θα έχουν οι πολυεθνικές και όλα αυτά τα φάουνς που παίρνουν τα σπίτια και ανεβάζουν τα ενίκια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική γιατί αρκετά κράξαμε και επιστρέφουμε. Τόπος, ο δρόμο και ο λόγο, ο φόβο και μέρα σκοπόνο τη ακαπιτά. Δυσκολό τρόπο, δυσκολό και καιρό Ο Διπλάνό κερδό και εγώ μόνο σύναγει. Για τη φωνή που κραβάζει και ο ήλιο, όταν μα κοιτάζει την το σήματ. Θα αργήσει, Κένα ή μόλι μα αφήνά. Το σπίτι μα έχει γιο κινητά. Κανρίδα δεν ψάξα με αυτή τη βιτρίνα χαμένο, ανακατεμένο μέσα στου πόλου. Δε ξεχωριστώ και να βαθίζω εφτηικημένο. Συνοσο δεμένο Φιάσα σε κείνο το μέρο που στο θέλω στο θέλω Σε καρφώνει The <laughs> cat Τέλο, και ενώ που δεν κεμίσει ο άνθρωπο δεν παίρνει ό,τι του αξίζει, θα το δει. Μηθόμανση, τρομορφόλιο, κάδε. Α Μέχρι να πιστεί, μέχρι να σβήσει, να πέσεις, να μακευτεί. Γράφουν κείμενα βαριά, κάνουν μεγάλη σχόλια Όλια, φέτες με προνόμια, ξεπερνάνε τα όρια. Τις τα παραθύρια, τα Και ο κόσμο πεθαίνει, στα πεζοδρόμια, δεν μιλά. Ελπίζουνε και επιλεγούνε η φυλάκοι είναι φυλάκοι Η μοίρα θα είναι πάντα εκεί και συμφυλάδοι Κρίνοντας οι κανοί να τρέξουνε τη μηχανή Περιμένω δεν θα φανεί μες το σκοτάδι αστραπή Τα παίζω λίγα λίγα κι αυτά που είδα Αλλάξανε σιγά σιγά δειλά δειλά και μπήκα Επιτυχία θα είναι να είμαστε μαζί και δυναθεί Σε κάθε βήμα σε κάθε χαρά και σε κάθε κύμα Βίγκη για του δουλειού στο θελεάν. Είναι θηλιέ που στερευάν. Στερευάν τα πνεύματα. Πολυτανικά όσο τα πλούτησα στερεάν. Ανεπνεάν. Το φάνατο παιδιά έχει πόχη μόνο με αυτό. Μαλό πλήρε ζωέ κατερεάν. Τι έμαθα κύριε. από χαρτιά και κέρματα. Αναπαράγουμε να ζητάμε και εμπιστεύουμε ψέματα. Γεμάτε τσέπε σαν διαπνεύματα. Αγραφωγιακίνα τα πετρινά πογεύματα. Απάνω στο χώμα που με μοποτίζανε πέφτανε γαλλικέ. Εχθρό ο ρατσισμό. Λείβει το φω εσύ το κάλυπτε. Και αλήθεια μα φωνάι γιατί ξυπνάει ανασφάλειε θες ποτέ, φύγες, πότε χάθηκες, φύγες ναρκωτικά, πατσίες και χρήματα. Για μα τα προβλήματα: νεκρές ψυχές, τα κύματα ή στα κατεργά. Ζούμε σε κελιά χωρί καγκελά. μαθαίνουμε ή πεθαίνουμε, πάντε χά. Για το καθένα μα κουβαλάει το φορτίο του, μέχρι να βρει λιμάνι να το καθένα από μας κάνει το κύκλο του για να χτίσει. το ταξίδι θα πάρει μαζί κουβαλάει το φορτίο του, μέχρι να βρει λιμάνι, για να Τμα φυλακή, το πολεμιστή. είναι φυλακή, η φιλάκι είναι φυλακή, η μοίρα θα είναι πανταγή και συμφυλαδί. Κρίνοντας οι κανοί να τρέξουνε τη μηχανή. Περιμένω δεν θα φανεί μες στο σκοτάδι αστραπή. Τα παίζω λίγα λίγα κι όλα αυτά που είδα, αλλάξανε σιγά σιγά δειλά δειλά και μπήκα. Με επιτυχία θα είναι να είμαστε μαζί και δυνατοί. σε κάθε βήμα, σε κάθε χάρα και σε κάθε κύμα. Λέει εδώ ο κύριος Περικλής Κοροβέσης. Οι άρχοντες της γης θεωρούν τον άνθρωπο σαν καταναλωτική μονάδα. Ενδιαφέρονται μόνο για τις μεγάλες αγορές του βορρά και όσοι δεν έχουν να καταναλώσουν δεν θεωρούνται άνθρωποι αλλά περίτα έξοδα. Οι άνθρωποι, οι άθλοι και οι κολλασμένοι στέκονται με απάθεια μπροστά στο σκοτεινό και αβεβαιομέλλον τους. Στο πρόσφατο παρελθόν οι άνθρωποι είχαν μια ελπίδα... Και πάλευαν για μια καλύτερη ζωή και μια διαφορετική κοινωνία. Σήμερα εξαθλιωμένοι θεω... θέλουν να γίνουν το ίδιο καταναλωτές όσο και οι πρωταγωνιστές των σύριαλ των διαφημίσεων που βλέπουν και όλα αυτά πάντα είναι θεμητά γι' αυτό. Και αυτό αναγκαστικά σημαίνει βία και εγκληματικότητα. Διαβάσαμε από τους ανθρωποφύλακε του Περικλή Κοροβέση και ακούσαμε και τη φυλακή από Ferdelands, που ένα κομμάτι το οποίο έτσι, μπορούμε να βρούμε πολλές φυλακές, όχι μόνο τις φυλακές της κοινωνίας, έτσι, που καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί μια κοινωνία, ε, τις φυλακές μέσα μας, τις φυλακές ε, στις σκέψεις μας, ε, τις φυλακές που μας δημιουργεί η έλλειψη ελευθερίας... Βέβαια, είναι πράγματα τα οποία δεν τα κατανοούμε. Εάν καθημερινά δεν παλεύεις να δεις τα όρια της ελευθερίας σου, δεν μπορείς να αντιληφθείς και τα δεσμά σου. Ή τα έχουν πει και άλλοι ποιητές. Αν δεν προχωρήσεις, δεν θες να προχωρήσεις, δεν θες να κινήσεις, δεν καταλαβαίνεις τα δεσμά που είσαι δεμένος. Ε, ο Παρίας έχει μια διάθεση σήμερα ποιητική και λόγια. <laughs> Γίνεται και intellectual. Υπάρχουν και Παρίας εντελεκτουάλ πολλές φορές αυτά. Είχαμε να πούμε για αυτό το θεματάκι και θα συνεχίσουμε με μια κομματάρα από το φίλο και αδελφό Νίκο το οποίο είναι τρομερά αξιοκομμάτι, θα πω μετά το κομμάτι αυτό για ποιο λόγο το ακούσαμε και πάμε να τα ακούσουμε γιατί σε αυτούς τους τόπους, στους τόπους του καπιταλισμού, στους τόπους του κεφαλαίου είμαστε ενδυνάμει όλοι πρόσφυγες. Πλέγω από τα πετρέα, μεγαναν πρόσφυγκα λίγο τα συμφέροντα. Μεκάναν πρόσφυγι ακόμα τα τέλειο τα Μεκάναν πρόσφυγι να με βιάζουν νέα μέραστα. Πρόσφιγα μέχρι θέλω να βγάλουν κέρατα. Το Λίβανο, Συρία, και από τη Συρία, τουρκία. Καφότερη πρόσεφη σου τα νερά, εδώ είναι κρύο θεω. Σεπτήξανε έξω από την Ιταλία. Σου μάθαν πώ να ζει στο ράτσε μου στα σχολεία, χωρί πεδία. Κάτσε μου στα λεωφορεία και εσύ από το κάζαξαν κρυμμένο μέχρι την Τι Φυπτένε οι άνθρωποι με στην αγιοπτρία. Δομίνη κάνει τίτλα. Μου φώνουν στην πλατεία. Μαξικανία αρκετή μαρροκίνηση χωρί στρωφή. Αρό στη αισθητήρη σαν δεσόλη, την Αφρική. Ήρμη και αγάπη, πηγαίνει τζαμα ικανή. Οι, οι προσφύγει μου λέγαν πω σαν Ζω παιδά συγκέντρωσης και φυλακή Όμα δεν μπορείς ουστράτικς αν την τελευταία δραχνείς Αυτή τη γη μαζί με άνθρωπος όχι κώδικα Στον τώρα τον αιώνα μου μάθα να είμαι πρόσφυγας Με κάναν τα πολιτικά συστηματάσει. Με κάναμε πρόφυγα πολεμικά βήμα. Σε κάναμε πρόσφυγι φωταγή η σκλαδιά σα. Σητίψα για το πλούτο από τα πετρελαίου. Με κάναμε πρόσφυγο λίγο τα συμφέροντα. Με κάναν πρόσωφυσα τα, τα τέλειοτα. Με κάναν πρόσφυγα για να με βελιά ανέραστα. Πρόσφιγα μέχρι θέλει όλο να βγάλουν κεράτα Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ε, ε, ακούσαμε τον πρόσφυγι από το φίλο και αδελφό. Ε, θανάσιμο, γιατί ήθελα να σας ε, πω κάτι θυμάστε πέρυσι σαν πρώτη είδηση που ήταν αυτή η μετανάστευση που είχαν βάλει φωτιά αυτή φταίγαν για, για τη φωτιά στη δαδιά στον Εύρο εκδικητικά βγάζανε βίντεο κάποιοι καλοθελητές ότι περνάνε και μας καίνε ε, και είναι πάντα το πιο εύκολο ονομάζεται κοινωνικό και πάντα φταίει ο πιο αδύναμος σε αυτόν που θεωρούμε πιο αδύναμο και πάντα σε αυτόν επιτεθόμαστε. Λοιπόν, να πούμε αυτού οι οποίοι τους είχαν βάλει σε ένα, ε, σε ένα βανάκι αυτοί δεν ξέρω αν θυμάστε αθώθηκαν πριν από μια εβδομάδα, είχαν παραπενθεί στη δικαιοσύνη έτσι, επειδή του είχαν πάει εκεί οι σερήφιδες του Εύρου ε, και τους οποίους είχε στηρίξει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, οι οποίοι αθωώθηκαν έτσι για να δικαστούν οι άνθρωποι που ευθύνονται για ένα κρατικό έγκλημα στα τέμπη, χρειάζεται μεταξύ άλλων να μαζευτούν 720.000 υπογραφέ. Δεν θυμάμαι, να γίνουν πορείες, να βγουν επίρρινοι λόγοι. Να αλλάξουν όμως, προστατεύει αυτούς που ε, θα κληθούν να τον αλλάξουν. Τον νόμο τον ίδιο, να καταδικαστεί η χώρα στα ευρωπαϊκά όργανα, να τεκμηριωθούν από ειδικού εμπειρογνώμονε ότι ο χώρο του εγκλήματος δεν παζώθηκε τυχαία με επιμέλεια ώστε να εξαφανιστεί κάθε στοιχείο. Έτσι, αφαίρεση του χώματο σε ικανό βάθο, πάχτωση του με χοντρά εμποτισμένα χαλή και και κάλυψη με σκυρόδεμα επίση ικανού πάχου. Γράφει σχετική έκθεση έτσι, για το έγκλημα στα τέμπι. Έτσι, ε, γι' αυτό επιστρέφουμε και διαβάζουμε από τον κύριο Καμπαγιάννη το Θανάση... ότι αθώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είχαν βάλει καμία φωτιά στον Εύρο. Ε, δεν θα πούμε γενικά πώς μπαίνουν και για ποιο λόγο μπαίνουν οι φωτιές... γιατί πολλοί θα σε πούνε και συνωμοσιολάγνω... διότι το 80% των φωτιών που έχουν μπει τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν ξεπηδήσει πάρκα... Ε, ας το δούμε και αυτό, έτσι, ας το δείτε. Υπάρχουν διάφορες σελίδε μέχρι και στα social media με ανθρώπους που ζουν εκεί, δεν είναι θέαμα για εμάς. δεν είναι μια είδηση στο facebook. Οι άνθρωποι ζούνε και οι κορυφές τους έχουν γίνει αιωλικά εκεί που πριν υπήρχαν παλαιότερα ή πιο καινούρια δάση τα οποία γίνανε στάχτη από μια φωτιά. Αυτά λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε πάλι με μουσικούλα. Έτσι να με σας πάρω στο πυρ γιατί έχω ορεξούλα κι εγώ. Τι θα ακούσουμε τώρα, τι να ακούσουμε, τι να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. Rest in peace για το Δέλτα Πιθύτα, το οποίο δεν το έχουμε βάλει ποτέ και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Σύνοδο γυαλίστης άσω πεζοδρόμιο Δεν στάθηκε αρκετό κανένα εμπόδιο Στον κόσμο τον περπάτησα Τρελό και η γνώση του μου έγινε φόδιο Παρπακτικό κινήτο τ' πέφτει το φω νυχτόδιο Στην πλάτη κουβαλάω τα χρόνια μου κι είναι προνόμιο που Οι στίχοι μου θα βρουν κάποια ανταπόκριση στο νόμιο Τώρα που μου περιφέρεται πλανόδιο Κι εγώ στις ερημιές, στις νύχτες κάνω διάλογο με το δαιμόνιο Ζωρή και θάνατο σε ένα συμβόλαιο Ευγνώμων είμαι που, κάθε μέρα με βρίσκει όρθιο το υλικό μου κρίνεται αγκατάλληλο στο εμπόριο Μ' αφήνω το όνομά μου να με Πες μου τα λιώσια θα έχουνε επεισόδιο. Πιστό στον νόμο, δεν σκιοποιείς, ουδέτε σχόλιο. Μη μου το παίζετε, καριόλιδες από το καλλι, Προσέχει πώ θα βάζει μπουκάλι. Όλα πίσω πάλι, Και σε στο κεφάλι. Μη μου το από Λίγον, λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντι του Radio Reboot. Ακούτε το Παρία για ακόμη ένα Σάββατο. Ε, πριν από πέντε μέρες, έξι μάλλον, είχαμε την πρώτη αυτοπυρπόληση εν ενέργεια Αμερικάνου στρατιωτικού στην ιστορία. Σημαντικό και αυτό. Η ιστορία γράφει. Και έτσι πρέπει να την κοιτάζουμε λίγο την ιστορία. Ε, ένα μεσημέρι έξω από την Ισραηλνή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, ο Άρον Μπάσελ, έτσι τον διαβάζω τώρα. ένα ενεργεία στρατιωτικό τη Αμερικανική Αεροπορία, φορώντα την στολή του, περιλούστηκε με κάποιο έμφλεκτο υλικό και έβαλε φωτιά στον εαυτό του. Όσο και εγώ ήταν, φώναζε ε, ελευθερία στην Παλαιστίνη. Free Palestine μετέφρασε ο ίδιος, μετέδωσε ο ίδιος την πράξη του σε live stream στο Twitch σε μήνυμα που έστειλε προς τα μίντια για την πράξη του δήλωνε ότι δεν μπορεί να είμαι πια συνένοχο στην γενοκτονία ενώ ο εγώ καιγόταν συνέβη το πλέον αμερικανικό πράγμα έτσι όπως το χαρακτήρισε εύστοχα ε, ε, με δημοσιογράφος. Αστυνομικός που βρισκόταν στο σημείο τον σημάδευε με όπλο και του φώναζε πέσει στα γόνατα. Έτσι ό,τι πιο Δυστυχώ. Ο άνθρωπος αυτός κατέληξε ε, μετά από κάποιες ώρες. Έτσι. Τώρα ε, μπορείτε να αναλογιστείτε και τις, ε, τα κοινά με τους βουδιστές μοναχούς που αυτού του πυρπολούνταν κατά του πόλεμο ε, στο Βιετνάμ. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Έτσι. Ε, ε, αυτά ήταν κάτι πολύ δυνατό αμπιπερασμένη εβδομάδα, το οποίο ε, ε, δεν ξέρω κατά πόσο το παίξανε τα έτσι μασμίδια καθόλου ε, αυτά πάμε να συνεχίσουμε με το μαύρο μέλλον που λέγαμε και πριν και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας Η διαφορά μας με εκείνου παχούς και στο πόλεμο στέκονται ανάμεσα Σου λέω ποτέ μου δεν θάλασσα, το ηθικό μου προβάθισμα Δεν μιλάω σαν και εσένα, δεν πάρω σαν και εσένα Λόσα φουτάω στο μυαλό μου κρατώντας και μια φυσινή για ότι πόμουν κανένα Δεν μου πάει ο του black, κρατάω σφυκτά με καέβες θυσίες Καλύτερα μην ξαναγράψω ποτέ μουσική αυτό να λέω μαλακίε ναι, ποιο το ζούμε με στη φυλακή. Μέχρι να πάρει χαμπάρια, εσύ άλλη πάλι από ανακριτή. Κράτα μέτρα, απόσταση, από την απόσταση που θεωρεί ασφαλή. να αυτή Το, το 2-0 πάει True school. Το βράδυ στην πόλη Από εξάρχια μέχρι ντροζοπούλ. Φωνάζει το, και Μέσα τη φωλιά του Γράφω, ράψε, το με οι ανθρακορίχοι τη πόλη καχούν και βρίσκουν διαμάδια. Γύρα περσα από την ταράτσα, κολλάνε με πότε και μπάσα τα βράδια. Νευρικές συνευρέσεις τα αφαιρεί είναι οι ρόλοι, θέσει. Μερικέ κάποιοι φίλοι γνωστοί που μου στάνουν προθέσει. Θέλει αρέσει, ποιο αυτό μόνο θες, μάλλον δεν θα μπορέσει. Δεν ανθίζουν οι εδώ, εδώ, πρέπει να έχει κάρδια για να αντέξεις. Εδώ βγαίνουν και ορέξεις. Μεγαλώσαμε με Μαλαρκέ που σου λέω παππού. Mm -hmm. Θα ήθελα να σου θυμίσω πριν πάθει. Να είναι να μάθει, να ακού. Mm -hmm. Πολλά τα κουσκού στον αέρα. Μα ακόμα mm -hmm. δεν υπεσχάτη yeah. τα μπακέρα. Wow. Ο δύο μυρε στο νιουερά. Άρα mm -hmm. ζει, ρε, ιερά. Mm -hmm. Πρώτη βάρα με κούπη στην καλέρα. Μη ξέρω μορφέ με παντέρα. Βράζει τα βάθη γαλτέρα. Μετά οι φωτειέ ιδαντέρα. Mm -hmm. Σπρώξε να πάμε πιο πέρα. Μπορεί, αλλιώ θα πάω πιο πέρα. Mm -hmm. Ιω τη Ανατολή και τη άγνωστη Πολύ κοκκνινι τα τέρα. Mm -hmm. Μαύρο μελό χώρες σαν οι και τα τύχη μαύρο μέλλον δίχως τύχη βαρέων κάθυγη δινόν η ζωή μας αλλά μαύρο μέλλον δίχως τύχη δεν μας χώρες σαν οι και τα μαύρο μελό, δίχως τύχη βαρέων κάθυγη η ζωή μας αλλά Είχα μα για κρούβε, ανάμεσα σε ζώπη και λακκούβε. Ούτε φεύγει ούτε βούδε. Το βίο μη δε βίω, μη δε πάει βερμούδε. την όαση, με γεύση μαφή και με όραση. Κάθω το σάνταρ τη κόλασης Άστο να παίξει στου δαίμονες καλή ακρόαση. Βάζω το εγώ μου προς άναμα, μήπω το ζήσουμε πάλι στο χαράμα. στα αυτιά όσο νιώθουν. Δεν περιμένουμε κάτι για τα λαχμά. Είπα να γράψω Νότια, σπίτια, κυβότια, όρια. Επικοινωνία με καλώδια. Από την κοινωνία πάω με τα περιθώρια. Τι κάνω πάντα την τάση, να διαταράσω την τάξη. Μην αφήσω αυτό που με τρώει να με καταψύρει και να χορτάσει. Βρωμάνε χιόντα σαλόνια μα και το μοιραστούμε στι γειτονιέ. Ότι ζούμε πλήγοι τα σαχόνια μα. Μάθαμε από το νεκουλόνι μου λε. Δεν πλαφούνε πάντα. Αν παραχουν πιστά βάζω φωτιά στα σενάρια. Να ξανανιώσω την καύλα από του ασπέρε. να βάλω μια πολιτσία. Μα δεν παίζει ανοσία, ρε, για την ανοησία. Να όντω το ντιοφόκο στην εκκλησία. Το 2022 δεν πάει ασία. Σε πλήρη απογνώση και αταξία. Ζούμε για την πιο νομοταξία. Από την ως τη Μαλαισία. όλο το σε κάθε ηγεσία. Και στο αλλά μάλλον δεν θα βγάλουν αχνα ούτε κίνη Γιατί του κρεμασμένου το σπίτι δεν μιλάμε για σκηνή Κάμερες πλοηγή Τον καθοδηγούν και αυτό σκέφτεται την τιμή του Κυράμπερς απ' το πολύ auto-cune Υοιάζουν με τον αρθουντή του Ελλάδα το άνδρο του μπούφου Και ξεπερασμένοι σαν ταχθούπου Street flows από κέντρο με χρυβούπου Όσο ροκάρου με την παραγωγη του κουκού Είμαστε όλοι αρουρέοι της δόξας και του κύρους ζούμε και πεθαίνουμε ανώνυμα φαντασμάτα στις πεντιπύρους δεν θέλουμε ειρήνη με δάφους δεν κάνουμε ανακοχή τα σώματά μας χαραγμένα με δύο δύο διοχή μαύρο μελόν, δίχως τυχή δεν μας χώρεσαν οι χάρτες και τα τύχη μαύρο μελόν, δίχως τύχη βαρέων και αν θυγινών, η ζωή μας σαν αβαστέα τα κορυχή Οι χάρτες και τα τύχη Μαύρο μελό Δίχως τύχη Βαρέων γεινόν, η ζωή μας Σαν να Επιστροφή καταστροφή, πάλι εδώ στον Παρία. Έτσι έπαιξα και λίγο με, το, με τη μουστιά από πίσω. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά νομίζω ότι αξίζει το, το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη ανάρτηση. Ε, θα, θα πούμε δύο λόγια, έτσι γιατί πάντα μας αρέσει να μιλάμε... Ε, για τους μεγάλους ευεργέτε αυτού του έθνους δεν λέμε αφεντικά, αφεντικά έχουν μόνο τα σκυλιά που θα έπρεπε να κάνουν τα κατασπαράξουν κιόλα. Ε, μεγάλη κουβέντα ο Υιος Λάτσης, λοιπόν, είναι σήμερα 78 λογίζει το πλουσιότερος Έλληνας ε, ε, είναι στους 600 πιο πλούσιος στον κόσμο με περιουσιατρής διζολάρια, μόνιμος κάτοικος Ελβετία. φυσικά οι δεν μένουν εδώ στο Ιουνάν ε, μένουν αλλού έτσι είναι τέκνο του ευεργέτη Ιωάννη Λάτσι, του Κυριάννη, όπως τον αποκαλούσαν Παπαδόπουλοι και Καραμαλίδες και οι κάτοικοι της Ηλίας φυσικά. Παλαιότερα τον φωνάζανε και η Μαυραγορήτη και δοσυλλόγο, ενώ, ενώ απολάμβανε να τον χαρακτηρίζουν ως εθνικόφρονα και αντικομουνιστή. Στην κατοχή πελούτησε από το εμπόριο Σταφίδας. Έτσι η Σταφίδα, να ξέρετε ότι μέχρι την κατοχή ήταν το μόνο πράγμα που εξήγαγε ε, αυτό τούτο κάλο. Ναι. Okay. η σταφίδα ήξερα μέχρι το 20. Ε θα Πέστο, Πέστο. Κανά. Α, κανάβη. Ναι. οκ. Okay. okay. okay. okay. Το... Α, okay, okay. Λοιπόν, ε θα Λοιπόν, πλούτησε από την από το εμπόριο σταφίδας, όλη σε όλες οι αποθήκες... Ε, του ΑΣΟ από το Κατάκολο μέχρι την Κόρινθο τον είχαν πελάτη, καθώ συναλλάσσονταν αποκλειστικά με Ιταλού και Γερμανού. Μετά την απελευθέρωση πέρασε από δικαστήριο δοσύλλογων, το οποίο όμω τον αθώωσε. Τα έχουμε ξαναπεί, 24 δοσύλλογοι καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν, ποσοστό 2% ενάντια των 3.000 εκτελεσθέντων κομμουνιστών. Έτσι υπάρχει και ένα βιβλίο που παίζει τώρα εδώ, Σύλλογοι, ρίξτε μια, ένα βλέφαρο για τον περάσπιση, ο παππού Βαρβιτσιώτη. Αυτό το τέκνο που έφυγε πλέον από την πολιτική γιατί θέλει να γίνει και αυτό επιχειρηματίας. Βλέπουμε η οικογενειοκρατία πώς καλά κρατά. Και στο τέλος τα δικαστικά έξοδα χαιρεώθηκαν στο ελληνικό δημόσιο. Α, το 1972 αγαπημένος Κουχούντας ε, Λάτσης αγοράζει 1770 στρέμματα στον Ασπρόπυργο. Καταστρέφει τον ιερό χώρο της λίμνης των Ρητών. Και κατασκευάζει τα διελιστήρια ΕΛΠΕ, τα ελληνικά πετρέλαια δηλαδή. Από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στη χώρα μα, θαρό, είναι η καταστροφή του θριάσιου πεδίου. Η ελευθεροτυπία αποκαλύπτει πω ο Κυριάννη κατά τη διάρκεια του πολέμου του 74 με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο τροφοδοτούσε με δεξαμενόπλια του με πετρέλαιο την Τουρκία. Ο Κυριάννη πάει την εφημερίδα στα δικαστήρια και η ελευθεροτυπία αθωώνεται. Την 1η Σεπτέμβριο του 1992 γίνεται έκρηξη στην πετρόλα όταν σπάει ο σωλήνα των εγκαταστάσεων διήλυση και 15 γραμμάτια. Οι εργάτες εξαερώνονται αθωοί οι κατηγορούμενοι και έρχονται οι μέρες του Ιού Λάτσι. Πάμε τώρα για τον δικό μας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει παράνομη την ανέργεια αφού το έχει χτίσει του Μολ στο Μαρούσι της Λάμδα Development που ήταν συμφέρον τον Λάτσι. Με ένα νομικό όμως τέχνασμα, με το συντελεστή δόμηση στο αυθέρωτο βαφτίζεται στρατηγική επένδυση πρόστιμο 0 ευρώ όταν οι τράπεζες Δε, δε Αποχώρησαν από την Ελλάδα υποχρεώθηκαν να καταβάλουν 4 δι ευρώ στι ανακεφαλαιοποιήσει των χορεοκοπημένων τραπεζών που άφησαν πίσω του. Ο πλουσιότερο Έλληνα Ιωσλάτσι εγκαταλείπει η Eurobank καταβάλλοντα το ποσό των 0 ευρώ. Mm. Θέλετε να σου πω ποι, Ποιο πλήρωσε την αποζημίωση, <laughs> Έχετε ξαναδεί ανακατανομή του πλούτου από κάτω προ τα πάνω. Πάμε να μιλήσουμε για το 2009, 10, 2011 12. Το 2014 η κυβέρνηση του Σαμαρά. Όχι, δεν δε σας διάβασα Όχι μόνο δεκατέβαλε τα 2,5 δις που οφείλε στη Eurobank, αλλά απέκτησε και το 11% της εθνικής. Κλατς, πάρτε το. Το 2014, η κυβέρνηση του Σαμαρά χαρίζει χρή 660 εκατομμυρίων στο Βαρντί Βαρντινογιάννη, έτσι άλλο ευεργέτης κι αυτός, και 220 στο Σπύρο Λάτσι. Έτσι, οι δύο πυλώνες ρύθμισης ε, πλαισίου και τιμολόγηση των ελληνικών καυσίμων, έτσι. ...που τους κοντοφτάνει σιγά σιγά και ο Μελισανίδης... ...μην τον ξεχνάμε για αυτόν... ...τυπς... Ε, ...το Κοινοφελές Ίδρυμα Λάτσι... ...που κάθε τόσο επιδοτείται από το Δημόσιο... ...με αποφάσεις τη Βουλής... ...έχει η έδρα των λίχνενστάιν ...έτσι αυτό το κρατήδιο εκεί για όποιον τον ξέρει... ...ίσως γι' αυτό το 2012... ...δορήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο και η Νεράιδα... ...του Γέρου Λάτσι και την επισκέπτονται σήμερα στο τροκαντερό του Φαλήρου σχολεία και μαθαίνουν την προσφορά της πατρίδος, του πατρός στην πατρίδα του, έτσι, ηρωνικά. Στον και πάλι, αφού Άδωνης έδιωξε τους καταριανούς από την επένδυση του ελληνικού, που παίρνοντας δάνειο 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Αλφα Μπάνκ, έτσι, κατορθώνει και αγοράζει Αντί 93 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο σε μια περιοχή που τρέχουσε αξία αγοράς του τετραγωνικού ήταν 3,5 με 5.000 το τετραγωνικό μέτρο και θεωρείται από τα φιλέτα σε όλη την Ευρώπη. Εκεί που θα χτιστούν ουρανοξίστε και το πόπολο θαυμάζει χάσκοντας, εκεί που θα χτιστεί η νέα ιδιωτική ιατρική σχολή της Αθήνας, τη δημιουργεί ένα κερδοσκοπικό φάουν, το CVC Capital Partners, μαζί με ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Λευκ Γι' αυτό και αναφέρεται ως ΕΠΕ, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Έτσι, University of Nicosia Greece Brands Limited. Βέβαια, το, το CVC έχει σχεδόν όλα τα ιδιωτικά θεραπευτήρια στη χώρα, η υγεία, μετροπόλιταν, city hospital. Έχει αγοραστεί μεγάλο μέρος, έχει αγοράσει μάλλον μεγάλο μέρος της ΔΕΗ, αλλά και αυτήν βιοπορίζεται η θηγατέρα του Πρωθυπουργού μας, Μητσοτάκη Θαρόπος, με καλή έτσι. Προέρεση, θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Εκεί λοιπόν στο πρώτο Olympic ε, Catering της, προ, της, προ, της, της πρώην Ολυμπιακής μάλλον στο ελληνικό θα εισάγονται στην ιδιωτική ιατρική οι φοιτητέ με βάση εισαγωγής το 9,5. Είπε και ο Πυρακάκης αρκεί να δίνανται να πληρώσουν τα δίδακτρα. Ενώ οι φοιτητέ που θα μπαίνουν στην πραγματική ιατρική του ΕΠΑ θα πρέπει να έχουν 18.500 και πάνω... Ε, Αυτά τα ωραία για αυτή την οικογένεια, είπαμε δύο πράγματα για αυτούς, είπαμε και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πως ε, και τι. Συγγνωμένα σας κούρασα, πάμε για άλλο λίγο ε, μουσική και θα επιστρέψω πάλι σε πολύ λίγο, ακούμε κομματάρα από Λος, το σκοτάδι δεν είναι μαύρο. Καρδιά, τα μάτια, νυχτά, την ανάσα, βαθιά του. Στο μαχαιλαφρί, την αγκαλιά, μια φωλιά για παιδιά. Και πάσε σε θυσία, κράτα τα πόδια σου ζεστά. Την κεφαλή σου κρύα και την ψυχή σε ανάταση. Σε όποια και αν βρίσκε, σε διάσταση και χρονική ροχμή. Χορεύουμε γύρω από αυτέ τι τιτάνιε, διαστημικέ φωτιέ. Τραγουδώντα ιστορίε για πάθη πόνου, λίγε χαρέ, λίπε πόλε. Διατηρώντα πάντοτε σταθερά, μα όχι απαραίτητα σταθερή. Την όπια μεταξύ μα απόσταση. Αυτό το νόητο νήμα που μα κρατάει σε σύνδεση. Και στρωβιλιζόμαστε στον άξονα που γνωρίζει κάθε μας διεύθυνση και που είναι μοναδικός για οποιονδήποτε οποιαδήποτε και οτιδήποτε ενώ κι αυτός με τη σειρά του γυρίζει τρελός στο σημείο ακριβώς που όσαν ανεπαναληπτό τον ορίζει και που για κάθε κάτωπο είναι το μέρος που βρίσκεται συγκεντρωμένη όλη του η δύναμη ένα ολόκληρο παράλληλο σύμπαν. Εκεί όπου καταλαμβάνει χώρο και χρόνο και ο άλλο του κάτοχο. Και ο άλλο του κάτοχο. Και ο άλλο του κάτοχο. Και ο άλλο του κάτω, Και ο άλλο του κάτωχος, και Ο, άλλος του ο σου είναι μοναδικό κι ανεπαναλήπτω στο σημείο που σε ορίζει για όλα τα σύμπαντα. Εσύ μόνο στο σύμπαν που συνειδητοποιεί και διατρέχει ακόμα κι αν ακίνητο μέσα είτε και έξω από το κάδρο. Σε αυτόν τον κόσμο τα κέρατα δεν χαρακτηρίζουν τα τέρατα. Και το σκοτάδι δεν είναι μαύρο, δεν έχει χρώμα, δεν έχει χρώμα, δεν έχει χρώμα, δεν έχει χρώμα. Δεν έχει χρώμα, δεν έχει χρώμα, δεν έχει χρώμα <σομίωση> <σομίωση> δεν έχει χρώμα, δεν έχει χρώμα. Δεν έχει χρώμα, δεν έχει χρώμα. Δεν έχει χρώμα, δεν έχει χρώμα, δεν έχει χρώμα. Δεν έχει χρώμα, δεν έχει χρώμα, <σομίωση> δεν έχει χρώμα. Δεν έχει φύ, δεν έχει ω ούτε η Δεν έχει φανερή μορφή, ούτε να το γευτεί κανεί μπορεί. Γιατί αδύνατη να μοιραστεί μόνο μια πίνα κόρε έχει για όποιον στον οριζόντα του μπροστά βρεθεί περήφανο. Να στέκει για το κατόρθωμα του να φτάσει ω εκεί από που θα μπορεί να αντενίζει την άγνοια του από μακριά. Τόσο μακριά, ώστε να μπορεί να πει με σιγουριά πω κάτι τελείωθεί. Πιο δεν του βρίσκεται πουθενά. Και πάνω που παρά το πύγλου μια χαψιά. Η οποία δεν θα χρησιμεύσει ποτέ ωστρόφι. Περνάει απευθεία στα περιττώματα. Όπω και να το θέσει όμω κανεί, οποιονδήποτε πολιτισμό και εποχή. Δεν από ανάγκη βαθιά είτε από ανάγκη ρίχνει αστερίσκο. Οι άνθρωποι συναναστρέφονται τα ουράνια σώματα. Πικυλοτρόπω. Κάποτε το να κοιτάει κάποιο στα αστέρια ήταν θέμα επιβίωση. Ακόμα έτσι είναι θαρό. Σου δείχνουν τον δρόμο για να επιστρέψει εκεί από που ξεκίνησε την υδάκη που βρίσκεσαι ήδη. Γι' αυτό δεν θέλει κεφαλή. Κιφ βεις το φως, να δούμε που πάμε πια σε φώτα να κοιμηθούμε μιθούμε αφήνω το τιμονίσα σίγουρα είναι αποθέτω η στον κάβο και η μια στα πω το σκοτάδι δεν είναι μαύρο δεν έχει χρώμα δεν έχει χρώμα δεν έχει χρώμα δεν έχει χρώμα δεν έχει χρώμα δεν έχει χρώμα δεν έχει δεν έχει θρώμα δεν έχει θρώμα δεν έχει θρώμα δεν έχει δεν δεν έχει δεν χρώμα δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν δεν Επιστρέψαμε και μια και ακούμε hip hop να πούμε για τον ε, Ισπανό αντιφασίστα, ο οποίο ε, πριν από μία εβδομάδα έμαθε την ποινή του. Τρία χρόνια φυλάξη λοιπόν στον αντιφασίστα Ράπελε Παύλο Hussell. Ο οποίο δηλώνει: Όσα χρόνια φυλάξη και αν ε, απο, ε, απομένουν, θα συνεχίσω να υπερασπίζω το δικαίωμα και τι ελευθερίε που μα αφαιρεί αυτό το βαθιά αντιδημοκρατικό κράτο, του οποίου η κυβέρνηση διαιωνίζει θα υπερασπιστώ την ελευθερία όλων των φυλακισμένων αγωνιστών που απαιτούν ολική αμνηστία καταγγείλοντας δυνατά και καθαρά τι από τις οποίες εποφελούνται τόσο πολύ η καταστολή τους ε, όχι μόνο δεν κερδίζει όταν ε, δεν την αφήνουμε να μας σπάσει και να, ε, να εντείνει τον αγώνα, μπορεί και να τους αποδυναμώσει. Στον δρόμο και στη φυλακή ζήτει αντίσταση. Αυτή από το Σοφρονιστικό Κέντρο ΠΟΝΕΤ, αυτή ήταν ε, η, η δήλωσή του. Τρία χρόνια φυλάξη λοιπόν. Ε, μία φυλάξη που ήρθε μετά από έτσι, δίκαιες πολλών χρόνων, ψευδείς κατηγορίες και παρακολουθεί τον ίδιο και στους ανθρώπου του. Από το 2014 σκεφτείτε. Έτσι η βάση του Ισπανικού Τρομονόμου, όπου ε, του προσθέτουν ποινές φυλάκησης στην αρχική του καταδίκη για φήμωση, τον εκφοβισμό και την καταστολή της, της ελεύθερης έκφρασης. Έτσι, ο Καταλανός έχει δύο ποινές συνολικά, δύο ετών και εννιά μηνών φυλάκησης για εξήμνηση της τρομοκρατίας και προσβολή του τέματος σε τραγούδια και δηλώσεις στις οποίες προσθέθηκαν και άλλες δύο, ε, ε, και άλλες δύο ποινές φυλάκησης. Ε, μπορείτε να μάθετε τι γίνεται με το καινούριο ποινικό κώδικα με τι που έρχονται και σας πενθυμίζω ότι μας αφορούν όλους, πάντα ε, μην περιμένετε να πληροφορηθείτε από τα mass media και αυτά που λένε ότι εντάξει ε, δεν είναι τόσο απλό το ότι απλά τα απλή μελήματα πλέον μπορεί να εκτίουνε ποινή, δηλαδή την είναι είναι να έχεις, ε, να, να έχεις κλέψει ένα καρβέλι ψωμί όπως έχει ξαναγίνει από ένα φούρνο μπορεί να μην έχει πληρώσει μια κλίση, απλά πράγματα έτσι οικονομικά ε, και θα εκτίονται αυτές οι ποινές έτσι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνη ο Ισπανός διώκεται με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο για τον οποίο ακόμη και η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλει πως, κατα, ε, πως καταπνίγει την ελευθερία του λόγου. Δεκάδες άτομα έχουν καταδικαστεί τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία βάσει το άρθρο 578 του εν λόγω νόμου με την κατηγορία της έκφρασης απόψεων υπέρ της Δηλαδή, εάν ένα κομμάτι λέει ότι το κράτος παρακράτησε, ε, βρίζει το Βασιλιά. Το, όχι το δικό μας τον Κοκό έτσι, αυτούς εκεί που είναι πιο ισχυρό το στέμα στην Ισπανία έτσι, είχε μια αυτοκρατορία παλιά ήταν για αρχόντου, όχι εδώ στη Ψεροκόστενα φτωχός συγγενής ε, ο ίδιος λέει δεν μετανιώνουμε περί χώνος στέκομαι ε, αυτό λευτεριά στα κελιά και λευτεριά στο Μπάμπλο Χασέλ θα πούμε και εμείς, από αυτή την εκπομπή αυτό ήθελα να πω και θα συνεχίσουμε με το φλερτ, με ένα φλερτ. Πάμε να ακούσουμε και το φλερτ για σήμερα Σάββατο. See yeah. Πορά κεφάλια και τα λεπορά ισχύα. Μ' αχούμε και κατανόηση και δυο καλά ηχεία. Μου δείχνει το τσιγάρο και είναι σαν να μ' απειλεί. Και στερα δίνει το τσιγάρο ένα φιλίκι. Με ρωτάει αν θέλω καμιά ψηλή και του λέω ναι και νομίζω με θέλει κι αυτή. Δεν το κουνάτε καλύτερα από εμά. Με τα χέρια μα δεμένα κάνει πίσω και χιονιά. Αφωκάτο κι αν ανά. Και, και κανένα φράγκο ίσα, ίσα, ίσα για να βγουν τα παδατάκα τη χρονιά. Αν έχει ράπτο τετράβιο βάλε δέκα σελίδε. Αν έχει κόρδο το πιάτο βάλε δέκα σελίδε. Πες η πίεση να πέσουμε κι εμεί μαζί. Μήπω και φύγουμε στεγνή μέσα από τι καταιγίδε. Αλληλεγγύη στι καταθλίψει. Όλα κεφαλαία και χωρί σημεία ρίξη. Γιατί πάντα η γαμμένη ημερομηνία λήξει. Σταν ημέρα πριν τη μέρα που θα πα να το ανοίξει. Θέλουνε θάνατο μερσέντα και ζωή πατίνει. Κολαϊκά σέτα σ' ένα αντίστοιχο του γιοκαρίνη. Το Κολαϊκά σέτα στο μυαλό και δεν με αφήνει. Εγκλωβισμένο με στου τραβού τη εριέτα αίμη. Κι αν όντω ήταν γραφτό θα κεγάμε τη νύχτα. Μαν η ζωή ήταν γραπτό θα χαμε βάλει ρήτρα. Και δεν υπάρχει μυστικό συστατικό. Στο λέω εγώ που έχω πέσει 15 φορέ με στη χύτρα Πίνει τα πάντα εκτό κι αν έχουν χρώμα καφετή. Και κουβαλάει σερπατίνε φρέι και κομφετή. Και σαν παιδί φορώνεται με το κάθε τι. Εκτό από το μίσο και σε αυτό είμαστε κάθετοι. Κοκκινή σαλεπέτα, κοκκινή πατερίτσα. Να σχολιάζει τι ταινίε του Κουστουρίτσα. Τα κορίτσια κρύβουνε στο στομάχι του στα Φέρνω μανιτάρια να φτιάξουμε μαγυρίτσα. Ξέρω γαλλικά γι' αυτό και δεν γράφορε φρέν. Θεσσαλονίκη επιστροφή στο σημείο μηδέν Μην ασχολείσαι με του φλάκε που γεμίσαμε. Θα φύγουνε κι αυτοί. Όπω φύγαν και πόρσε καγέν. Παίζει ο του και γράφει ευλόγησον. Ακούει Λέων Αρκόεν και Τζίμι Μόρισον. Και οι που κοντράρουν δεν παλεύονται. Μου φαίνονται πιο βαρετοί και από τον Κόλιν Ρόμπινσον. Πρωτά Επιστροφή, πάντα εδώ στον Παρία. Ε, σήμερα 2 όπω όπως είπαμε, του ε, 2024. Πολλά ωραία συμβαίνουν και στη δικιά μας ε, κοινωνία. Ε, ωραία πράγματα. Εμείς ε, για τον επόμενο καιρό σας έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραίες ε, θεματικές. Θεματικές για τον εξευγενισμό έτσι, της πόλης μας, των σημείων που περνάει το μετρό... Θα μιλήσουμε για κουλτούρες κινηματογραφικές ή πιο συγκεκριμένα για animation ιαπωνικά cyberpunk. Δηλαδή θα μιλήσουμε για επιστημονική φαντασία με φιλοσοφικές επιρροές. Θα μιλήσουμε με ομάδες που έχουν κάνει έτσι κάποιες έρευνες για... Το πω για το Μουσείο της Ακρόπολης και για όλα αυτά τα ζητήματα των ξενιτεμένων μαρμάρων και κουλουπού. Πράγματα τα οποία θα έχουν ενδιαφέρον. Τώρα δεν ξέρω να μας απασχολούν όλους. Αλλά ο Παρίας θα προσφέρει κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, συνεχίζοντας, να πούμε μου στείλει εδώ ένας φίλος, θα το διαβάσουμε. Λέει, οι Ινδουιστές, λέει, περιμένουν την Γκάλ και εδώ και 3.700 χρόνια. Οι Βουδιστές περιμένουν τη Ματρέλια εδώ και περίπου 2.600 χρόνια. Οι Εβραίοι περιμένουν το Μεσσία 2.500 χρόνια. Οι Χριστιανοί εδώ και 2.000 χρόνια περιμένουν την επιστροφή του Ισού. Η Σούναχ περιμένει τον προφήτη Ίσα εδώ και 1.300 χρόνια. Οι Μουσουλμάνοι εδώ και 1.300 χρόνια περιμένουν έναν Μεσσή από τη γραμμή του Μωάμεθ. Οι Σύητες περιμένουν τον μαχτί εδώ και 1.080 χρόνια. Οι Ιδρούζοι περιμένουν... Τον ε, Χάλτζα Αλλή εδώ και χίλια χρόνια, οι περισσότερε λίγε θρησκεί ασπάζονται την ιδέα του σωτήρα και υποστηρίζουν ότι ο κόσμο θα παραμένει γεμάτο κακία μέχρι να έρθει αυτό ο σωτήρας να το γεμίσει με καλοσύνη και δικαιοσύνη. Ίσως το πρόβλημά μα σε αυτόν τον πλανήτη είναι ότι οι άνθρωποι περιμένουν από κάποιον άλλον να έρθει και να λύσει το πρόβλημα αντί να το κάνουν μόνοι του. Αυτό το γνωμικό απόφημα. Ευχαριστώ, Τζόνι, για το μήνυμα. Ε... Θα κάνουμε μάλλον λίγο πιο ηλεκτρονική τη φάση Παίξουμε και άλλα λίγα κομματάκια έτσι μέχρι τις 6.30 Να κάνουμε την παρασπονδία μας Και κάπως θα κλείσουμε λοιπόν Για να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε Βασικά για να δούμε τι θα σας Πάμε να ξεκινήσουμε από ηχοτόπια και από Αθήνα Έτσι αρκετά παιχνιδιαρικά Πάμε να ακούσουμε ήχους από την Αθήνα Από ηχοτόπια. Για να αυξηθεί η ικανότητά τους σε, για κατανάλωση, οι καταναλωτές δεν πρέπει ποτέ να αφήνονται σε ηρεμία. Είναι αναγκαίο να εκτίθονται διαρκώς σε νέους πειρασμούς για να τους κρατούν στην κατάσταση της αδιάκοπης υποψίας και της στα, σταθερής δυσαρέσκειας. Το δόλωμα που τους υπαγορεύει να μετατοπίσουν την προσοχή τους χρειάζεται να επιβεβαιώνει την υποψία τους καθώς προσφέρει μια διέξοδο από τη δυσαρέσκεια. Νομίζεις ότι έχεις δει όλα, δεν έχεις δει ακόμα τίποτα. Λέγεται συχνά ότι η καταναλωτική κοινωνία αποπλανεί τους πελάτες της. Όμως, για να το κάνει αυτό χρειάζεται πελάτες που θέλουν να αποπλανηθούν, έτσι. Ε, όπως για να ε, διατάζει τους εργάτες του, το αφεντικό του χρειαζόταν ένα συνεργείο με σταθερά παγιωμένη εξάρτηση στην πειθαρχία και την υποταγή σε εντολές. Σε μια καταναλωτική κοινωνία που λειτουργεί σωστά, οι καταναλωτές αναζητούν δραστήρια να αποπλανηθούν. Ζουν από πειρασμό σε πειρασμό έτσι, και κάθε πειρασμός είναι κάπως διαφορετικός και ίσως δυνατότερος από τον προκατοχό του. Κατά πολλούς τρόπους είναι ακριβώς όπως οι πατέρες τους οι, παραγω... οι παραγωγοί που ζούσαν από τη μία στροφή της ταινία ε, μεταφορά σε, σε μία επόμενη πανομοιότυπη έτσι, και για, την, ε, για το θέαμα έτσι, για τη βιομηχανία μάλλον της, ε, του κινηματογράφου. Αυτό. Λοιπόν, μας λέει εδώ ο φίλος Consumer society will consume itself». Έτσι, δεν καταναλώνουμε, απλά καταναλωνόμαστε οι ίδιοι από τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Από τα εμπορεύματα και τα θεάματα. Όπως έχει πει ο Ραούλ Βανεγγέμ, Βανεγγέμ, ποτέ δεν το είπα σωστά το, το όνομά του, αλλά δεν πειράζει. Ο παππούς έχει γράψει ωραία πραγματάκια, για όποιον θέλει μπορεί να τα βρει στο διαδίκτυο τι ελεύθερε μεταφράσει θα συνεχίσουμε ηλεκτρονικά και θα πάμε στην ε, ηλεκτρόγλυ που θα μας πει το κομμάτι θα ακούσουμε το κομμάτι Mind the Gap είναι το αυτό το κενό μεταξύ σιρμού και αποβάθρας ένα κενό που μεγαλώνει είναι αυτό το κενό το οποίο έτσι έχουμε όλοι μέσα μας και το γεμίζουμε με καθείδους σκατολοΐδι. Για πάμε Να στροφιλίζεται πάνω στο νηκτήρα Και ύστερα να κοιτάζει μέσα στο συμφώνη Κάτι πέρασε Ένα στον τον αμφίβλη μου Που με ψάρεψε ήδη Μέσα στη δίνη Τη σκοτωδίνη Την αίσθηση που ως όλη να στείνει Με γεμάτη καινό Με γεμάτη καινό Με γεμάτη και Δεν δε ο Μικρίν έτσι μας ε, έδωσε έναν ηλεκτρονικό τύπο για να συνεχίσουμε και με τι θα συνεχίσουμε mm, mm, εδώ σας θέλω αγαπημένος, αγαπημένοι μάλλον γεμάτος αράχνες ρεφίλε, φίλε από 6 humans ποτέ ξανά καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινή εκπομπής. Μένουν ακόμα έτσι δύο κομματάκια που θα ακούσουμε. Ε, αυτά. Θυμάστε ότι τις εκπομπές του παριά τις βρίσκεται στο Mixcloud του Radio Reboot. Ε, εκεί υπάρχουν και οι θεματικές κουλουπού. Υπάρχει σελίδα στα social παρία που είναι συγκεντρωμένες εκεί σε ένα άρθρο όλα τα link, για όποιον τον ενδιαφέρει να ακούσει κάτι παραπάνω. Το περιεχόμενο δηλαδή αυτής της εκπομπής. Ε, λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε μισό λεπτάκι. Ε, ήρθε η ώρα λοιπόν. Έτσι όπως ξεκινήσαμε, έτσι όπως θα πάει. Για να δούμε. Από δράμα Machine. Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά που είπαμε, με, μετά από τα δυστυχήματα στα τέμπι, μετά από τους φοιτητέ, μετά από την ξεχωριστή κατηγορία του κυρίου Λάτς και όλων των ευεργετών, μετά από τις ειδήσεις που σχολιάσαμε, τις μουσικές, τα hip hop τα ηλεκτρονικά, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, να ζήσετε το υπόλοιπο Σάββατο έτσι όπως θέλετε, ε, μόνοι σας είμαι ακόμα με παρέα, θα τελειώσουμε αυτή την εκπομπή... Με μπλαντσάροντας έναν Μανώλη Λένα σε trap style θα ακούσουμε τα χρώματα του περασμένου δειλινού και το ήθελε ακόμα μαζί. Κλείνουμε ο Μανώλη Λένα Γνωστάκη γιατί αγαπάμε και ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις τέσσερις. Θα ενημερωθείτε μες στη βδομάδα για την επόμενη θεματική. Έτσι που θα ακολουθήσει. Θεματική πάντα σημαίνει ότι καλό κόσμο, κάποια ομάδα, κάποιο εγχείρημα, κάποιον άνθρωπο για, ένα συγκεκριμένο, ε, για μια συγκεκριμένη θεματική. Λοιπόν, αυτά από μένα, την αγάπη μου, σε ακούσανε και σε μου στείλαν μήματα ε, ε, στο chat ή ε, στα social ή οπουδήποτε. Ευχαριστώ για το feedback, για την ανατροφοδότηση κύριε Μπαμπινιώτη ότι πείτε και <laughs> αυτά. Πάμε με αναγνωστάκι Τα λέμε, καλή συνέχεια Χρώματα περασμένου διλινού Άρωμα δίχου συγκίνηση Άδια νοήματα μιας χαρακιάς που σημαδεύει την πληγή σου Ο τρόπος να ξυπνήσεις μέσα σε αυτή την αγωνία Μιαν ανάμνηση θυσία. Μια πονεμένη κραυγή στην πρώτη γραμμή κάθε μάχης. Μια μητέρα, το βρέφος στη γωνιά με τα ερήπια. Οι νικημένοι στρατιώτε. η εχμάλωτη περάσανε τέλειο σειρές δίχως όνομα. Το γράμμα που πια δεν περίμενες, έλειπες τόσο καιρό στην επαρχία. Όμως εγώ, δεν φοβούμαι τον άνεμο που μπαίνει από τα σπασμένα παράθυρα. Ζήτησα μια καινούρια βλάστηση σαν εξερεύνητες περιοχές. Να ακούσει σημά μια φωνή. Όχι τις κρύες κραυγές στους άδωμους τους <Κι> ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα.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 Προσεχτικά Σε μια γωνιά Μαζεύω με τάξη Φράζω με σύνεση το τελευταίο μου φυλάκιο Κρεμώ κομμένα χέρια στους τοίχου, Στολίζω με τα κομμένα κρανία τα παράθυρα Πλέκω με κομμένα μαλλιά το δίχτυ μου και περιμένω Όρθιος και μόνος Σαν και πρώτα δεν έχω πατρίδα. Δεν έχω πίστη. Δεν έχω λαού. Δεν έχω μέλος. Είμαι αθώος.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 Ψυχίλια δεξοποτ, το τελευταίρος μου το κάτω, για κάτω. Το Μπαρία, το τον το ακούτε στον αέρα του Radio Reboot, κάθε Σάββατο στις 4.